Στοίχη 11 21. Ο Παύλος αντιλέγει στον Πέτρον και δεικνύει την ανεξαρτησία του αποστολικού του Κύρους. 11. Όταν δε ήλθαν ο Πέτρος στην την επί παρουσία του, αντέστην και διεφώνησα προς αυτόν, διότι το αξιοκατάκριτος. 12. Και το αξιοκατάκριτος, διότι προτού να έλθουν μερικοί από τους χριστιανού των Ιεροσολίμων, όπου ο ή το Επίσκοπος, Συνέτρωγε με τους εξεθνών χριστιανούς. Όταν όμω ηλθονούτη, απέφευγε και απεχωρίζετο, φοβούμενος μήπω σκανδαλίσει του εξιουδαίων χριστιανούς. 13. Και υπεκρίθησαν μαζί του και η λυπή εναντιοχία εξιουδαίων χριστιανοί, ώστε συμπαρεσίδει στην υποκρισίαν των εκείνων και αυτός ακόμη ο Βαρνάβας. 14. Αλλά όταν είδα ότι δεν βαδίζουν ορθώς ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα εστον Π Εάν σύ και τι είσαι εκγενετής Ιουδαίος, ζεις και πολιτεύεσαι τώρα που έγινε μαθητής του Χριστού όπως οι εξεθνικών χριστιανοί και όχι όπω οι Ιουδαίοι, διετί με αυτό που κάνεις τώρα αναγκάζεις τους εξεθνών χριστιανούς να ακολουθούν τα έθιμα και τα σπαραδόσεις των Ιουδαίων. Δεκαπέντε. Εμείς είμεθα εκγενετής Ιουδαίοι και δεν θα εθνικοί που αγνοούν τον αληθή θεόν και δουλεύουν στην αμαρτία. 16. Επειδή όμω εμάθαμε από την προσωπική μα πείραν ότι δεν γίνεται δίκαιο ο άνθρωπο με την τήρηση των τυπικών διατάξεων του Μωσαϊκού Νόμου, αλλά μόνον διαμέσου τη πίστευση των Ιησούν Χριστών, και ημίση επιστέψαμεν στον Ιησούν Χριστών, για να γίνουμε δίκαιοι από την πίστηνση των Χριστών και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού Νόμου. Διότι, καθώ αναφέρεται και στου ψαλμού, δια των έργων του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένα άνθρωπο. 17. Αλλά αν υποθέσουμε ότι η τήρηση του νόμου είναι επιβεβλημένη και συνεπώς εμείς που αφήκαμε τον νόμο ημαρτήσαμε και ευρέθημεν αμαρτωλή, μόνο και μόνο διότι ζητούμε να δικαιοθώμεν δια της πίστεως και κοινωνίας μας με τον Χριστόν, τότε γεννάται το άτοπο ερώτημα. Άρα ο Χριστός είναι υπηρέτης αμαρτίας αφού αυτός είναι να αφήσουμε τον νόμο. Μη γέννητο να είπομεν μια τέτοια βλασφημίαν. 18. Καταλήγομαι δε ορισμένος στην την αυτήν, εάν δεχθώμενος αληθεί την υπόθεση που εκάμαμεν. Διότι, εάν εκείνα τα οποία κατήργησα και υθέτησα ω ανωφελή, δηλαδή τα στυπικά διατάξεις του νόμου, τα αυτά πάλιν τυρώ ω αναγκαία και απαραίτητα διατυσοτηρίαν, με την επάνω δόν μου αυτήν στην τήρηση του νόμου, αποδεικνύω παραβάτην τον εαυτόν μου, διότι βεβαίω εμπράκτο, ότι κακός πρωτήτερα η θέτησα των νόμων και η μάρτησα όταν επροτίμησα τη διά του Χριστού σωτηρίαν. 19. Αλόχι. Δεν η μάρτησα ούτε είμαι παραβάτης. Διότι εγώ διά του νόμου τον οποίον κατέλησα και ο οποίο τιμωρεί με θάνατον κάθε παραβάτην του, απέθανον ως προς τον νόμο για να ζήσω προς δόξαν Θεού. 20. Δια του βαπτίσματος έχω σταυρωθεί και αποθάνει μαζί με τον Χριστόν και αφού είμαι πεθαμένος δεν έχει πλέον καμία με ενδιαμέων όμω. Ναι, έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου του Χριστού και είμαι πεθαμένος. Δεν ζω δέ πλέον εγώ, ο παλαιός δηλαδή άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την φυσική δε ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα που επέστρεψαν εις τον Χριστόν Ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστη στον τον του Θεού ο οποίος με ειγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια μου. 21. Όχι, δεν απορρίπτω όσαν ωφελεί την χάριν που μου εχάρισε ο Θεός. Ορισμένος δε θα θετήσω την χάριν ταύτην εάν επανέλθω εις τον νόμο. Διότι δια να επανέλθω εις τον νόμο, σημαίνει ότι παραδέχομαι ότι μπορώ να δικαιωθώ και να σωθώ δια του νόμου. Αλλά αν η δικαίωση του ανθρώπου επιτυγχάνεται δια του μοσαϊκού νόμου, έπεται ότι ο Χριστός απέθανε χωρίς λόγων και η τοπερητός ο θανατός του.